Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να έχουμε κοντά μα έναν χαρισματικό μουσικό. Ένα πραγματικό δεξιοτέχνη που στη μακρόχρονη πορεία του έχει καταφέρει να μεταδώσει στον κόσμο την αγάπη του για το κλαρίνο και την τέχνη του. Το κλαρίνο είναι ένα όργανο βαθιά συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση, τα γλέντη των Ελλήνων, τι χαρέ του αλλά και τι λύπε του. Ο ήχο του μιλά για νοσταλγία, σαν τον αγέρα που ταξιδεύει πάνω στι ζωέ των ανθρώπων, άειλο, αδέσμευτο. Και βαρύ από συνέστημα. Γι' αυτό και από πολλού θεωρείται ίσω το απόλυτο παραδοσιακό μουσικό όργανο του Ελληνισμού. Με χαρά λοιπόν σήμερα καλωσορίζουμε έναν από του πιο σημαντικού τεχνίτε του Κλαρίνου, με πορεία μεγάλη και ιδιαίτερα αγαπητή από τον κόσμο. Ταξίδεψε το Κλαρίνο σε πολλέ γωνίες του κόσμου όπου υπάρχει Ελληνισμό και κατάφερε να μεταδώσει τόσο σε εκείνου όσο και του εγχώριου τη μοναχική αυτή και συνάμα ομαδική φωνή του Κλαρίνου. Προσέγγισε με την προσοχή του σπουδαστή το έργο Μεγάλων Συνδετών και κατάφερε να αναδείξει πτυχές άγνωρες σε μελωδίες βαθιά συνειφασμένες με την ελληνική ψυχή. Φίλες και φίλοι, απόψε κοντά μας έχουμε τον Βασίλη Σαλέα. Κύριε Σαλέα, καλησπέρα σα, καλωσορίζω στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου και σα ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε με αυτή μας την κουβέντα σήμερα. Α, και εγώ σα ευχαριστώ, και εμένα είναι χαρά μου που θα βρισκόμουν κοντά σα. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα με αφορμή την εμφάνισή σα στον Μπάρμπηκαν το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 μαζί με τον αδερφό σα τον Σαράντι, όπω και μια ξεχωριστή νεαφωνή την Αθηνά Ανδρεάδη. Έχετε ξαναπαίξει κλαρίνο στην πόλη μα. Πάρα πολύ παλιά. Σε παραλθώ, ναι. Πολύ παλιά. Πόσο παλιά. Ναι, για μια Είναι και μεγάλη η πορεία σα στο ελληνικό πεντάγραμμα. Οπότε φαντάζομαι θα έχετε και πάρα πολλέ αναμνήσει από αυτόν τον μεγάλο δρόμο. Είστε από του μουσικού πάντω που έχουν ταξιδέψει σε πολλέ γωνιέ του κόσμου, παίζοντα μπροστά σε ένα κόσμο πολλών εθνικότητων. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Έλληνα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Κλαρίνο, ε, Έλληνα, αλλά όχι μόνο Έλληνα. Ε, βέβαια, το Κλαρίνο έχω πει κατά καιρού συμμετέσχουμε ότι είναι παραδοσιακό είναι το κλαρίνο που ξέρουμε που μυρίζει η Ελλάδα, αμφιμάρει. Αλλά όχι μόνο. Αυτό το κλαρίνο μπορεί να παίξει. Δηλαδή το όργανο αυτό μπορεί να παίξει τα πάντα. Όλα τα έχει μουσική Τι είναι αυτό που το κλαρίνο ειδικά βγάζει στον Έλληνα. Δηλαδή τι είναι εκείνο που το κλαρίνο εκφράζει στην ελληνική ψυχή καλύτερα από κάθε άλλο όργανο. Δεν ξανανείς, εξαρτάτε, χωρί να λέω για την εξαρτάται. Ε, πώς το, το εκφράζει ο καθένας ε, που το παίζει αυτό το αρμαν, ειδικά το κλαρίνο. Και αυτό μετά νομίζω ότι με κανένα στον κόσμο. Εγώ πρόκειται για μένα και μετά για τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι αν θα αρέσει και έτσι νόμιζα, δεν ξέρω αν κάνω λάθο, αν αρέσει σε μένα θα αρέσει και αυτό το κόσμο και αυτό πέτυχε. Πάντως το κλαρίνο είναι ένα τόσο χαρακτηριστικό όργανο που για πολλούς προσδίδει έναν απόλυτα παραδοσιακό ήχο όπου ακούγεται. Και έτσι ίσως για πολλού παραγωγού, ενοχιστρωτέ, ερμηνευτέ, η χρήση του γίνεται με προσοχή, με, με μέτρο που λέμε. Πιστεύετε λοιπόν πως η δισκογραφία όπω είναι σήμερα το έχει ενσωματώσει περισσότερο στα πλαίσια τη από ό,τι παλιά, Μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ήταν παλιά. Σε τι νομίζετε ότι οφείλεται αυτό, Κατά ε, κάποιο επειδή το έπιφαν τη αλλαγή σε αυτό το ύφο ε, και με τι συνεργασίε που έχω κάνει. Εντάξει, τα παιδιά έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Εσείς έχετε παίξει ένα ρόλο σε αυτό το πράγμα, στο ότι νεότεροι άνθρωποι σήμερα ακουμπούν το κλαρίνο. Νομίζω ναι, γιατί εντάξει μου, μου αρέσει και που μενουνείται τα παιδιά οι περισσότεροι. Γι' αυτό ακριβώς βγάζω και αυτό το... Επειδή μενείται εμένα, βγάζω και αυτό το συμπέραγμα. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι το κλαρίνο είναι ένα πάρα πολύ εκφραστικό όργανο, όμως είναι ένα όργανο από αυτά τα οποία μια πολύ... έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Σε αυτό το οποίο εκφράζουν, είναι συνδεδεμένο δηλαδή με την παράδοση, με τα γλέντια των Ελληνών, με τι χαρέ του. Αναρωτιέμαι λοιπόν ένα παιδί τη σήμερα ημέρα που μεγαλώνει με τα σημερινά ερεθίσματα, τι ακριβώ ακούει στο κλαρίνο που αισθάνεται να είναι δικό του, να είναι μέρο τη δική του φωνή. Βέβαια, συνέχεια μπροστά, αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα. Για το κλαρίνο, είπα και προηγουμένω και πολλές, σε χιλιάδε συναδέλφου ότι είναι πυρηνικό, μυρίζει ρίζει βουνό, με ρίζει θυμάρι, Ελλάδα. Από όλα, αλλά όμως δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ε, το Κλαρίνο μπορεί να πέσει όλα τα είδη μουσικής. Επειδή εγώ έχω ένα ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερο τρόπο, νομίζω κρατήρα μου, και γι' αυτό και τα παιδιά τα νέα έχουν πάρει από αυτό και ασχολούνται με αυτό. Συνέχεια. Μιλώντας λοιπόν για τα παιδιά τα οποία ακουμπούν το Κλαρίνο, να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο παιδάκι, πριν από πολλά και διάφορα χρόνια, το οποίο μεγάλωσε στα πλαίσια μια μουσική οικογένεια που αγαπούσε πάρα πολύ τον Κλαρίνο και μιλάω βεβαίω για τον μικρό Βασίλη Σαλέα, ο οποίο έχει μια πορεία η οποία είναι ίδια σε διάρκεια όσο είναι και η ζωή του με τον Κλαρίνο. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω, κύριε Σαλέα, για τη σχέση όλη τη οικογένεια με, με το όργανο. Ποιο ήταν ο πρώτο όργανο παίκτη τη οικογένεια, Ήταν ο φίλο μου, ο παπά μου, ο παππού μου, ολότο. Ο πρώτο άνθρωπο ε, ο οποίο έκατσε στο γόνατό του για να σα δείξει το Κλαρίνο, ποιο ήταν. Ήταν ο, ο, ο πατέρα μου. Ο, ο πατέρα μου, ο φίλο μου και ο παππού μου, αυτοί παίζανε και όλα την Αφραγίδα και ζουρνάδε, και ταγούδια και τραγουδιστέ και τέτοια όλα τα <laughs> Τελικά ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει και μαθαίνει τη μουσική με αυτό τον τρόπο, μέσα από τους ανθρώπους που αγαπάει δηλαδή, έχει πολύ καλύτερες προοπτικές κάποτε να αγκαλιάσει τη μουσική και να γίνει κομμάτι της. Βεβαίως, το βλέπω και από μένα, δηλαδή αυτό, επειδή εγώ έχω πει τα βαλημένα σχεστικηλιά της Μαύριας, αυτό είναι σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Δηλαδή. Σε ηλικία λοιπόν μόλις 11 χρονών, ήσασταν ήδη επί σκηνής μαζί με τον πατέρα και τον θείο, και από ό,τι γνωρίζω από τότε και όλα, σα έβαζαν στα δύσκολα, αφήνοντά σας να παίζετε μόνο σκλαρίνο στο απόγειο τη βραδιά. Ναι, για πολύ λίγο. Είμαι... μου ήξεραν πολλά για πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία μαθήματα. Εγώ δεν ήξερα ότι Εγώ τώρα έπεισα το πρόγραμμα από. από, εννιά. από 9. Από έμουνα... 9. Στα 11 ήμουν στα Γερματεία. <problema> <ερίζε Carryphin> uh και η πρώτη, <advertising> <σχει> <σχει> evet. το πρώτο δισκογράφημα. Ήρθε αργότερα, πολύ αργότερα. Ένα μου ήταν ένα μικρό δισκάκι που ήμουν 14 χρόνια. Ποιο ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι το οποίο δισκογραφήσατε. Ναι, είναι ένα βυζαντινό λέγεται, έτσι λέγεται ο ε, Από τη μία μεριά και από την άλλη τραγούδια. Μια τραγουδίστρια από την. Ε, έφυγε ο Βαγκοπούλ, παλιά δημοτική τραγουδίστρια. Πιστεύετε πω αν η οικογένειά σα δεν είχε τόσου μουσικού, θα είχατε αγαπήσει τόσο πολύ το Κλαρίνο? Νομίζω ναι, νομίζω ναι, νομίζω ναι. Ήτανε μία πορεία που σα περίμενε δηλαδή. Νομίζω ναι, <laughs> νομίζω ναι, ναι. Μάθατε λοιπόν να παίζετε κλαρίνο από τους δικούς σας ανθρώπους. Πιστεύετε πως η εκμάθηση ενός οργάνου, μίας τέχνης, επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω ενός άρτιου δασκάλου ή μέσω ενός δασκάλου που αγαπάει πολύ αυτό που διδάσκει. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό για τους δικούς ανθρώπους, γιατί Εντάξει, δεν μπορούσα Με βάλαμε τα δύσκολα. Από, δε, ση, στη δικιά μα γλώσσα, τη μουσική, η μουσική γλώσσα, από τα δύσκολα καταλαβαίνετε. Αν παίζετε πιάνο, λίγο κιθάρα, πάνω από δύσκολου τόπου. <χερχε> Αυτό και με αφήσανε με μόνο μου μετά. Σα στα, στα βαθιά δηλαδή και σε αφήσανε να ακολουθήσετε μόνο. Στα βαθιά. Είναι, Άξιβος, στα βαθιά. Είναι, είναι τελικά καλύτερη η μέθοδο αυτή για να μάθει κάποιο πραγματικά ένα αντικείμενο. Η μέση, Έχετε τη σήμερα ημέρα παιδιά καινούρια τα οποία έρχονται κοντά σα και ακολουθείτε κι εσεί την ίδια πρακτική όπω ακολούθησε η οικογένεια με εσά, Δηλαδή του δείχνατε τα φώτα Ά, ναι. και μετά του αφήνατε ελεύθερου. Βέβαια, βέβαια. Περίμενε και πάρα πολύ, Τη σήμερα ημέρα όμω, πιστεύετε πω τα παιδιά που θέλουν να μάθουν ένα όργανο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτό που του εκφράζει ή μήπω είναι η εποχή που του υπαγορεύει τι να μάθουν για να βρουν μια δουλειά, να έχουν ένα δρόμο να τους βιβάλλουν στα παιδιά για να οτιδήποτε ή του μουσικός ή, ή, ή, ή, ή οτιδήποτε άλλα δουλειά πρέπει να τους αφήνουν να διαλέγουν μόνοι τους. Αυτό που τους εκφράζει. Συναντάτε νέα παιδιά τα οποία εκφράζονται απόλυτα με την ελληνική παράδοση. Ναι, όχι μόνο η ελληνική παράδοση. Είναι γενικός. Μουσική. Αλλά και οτιδήποτε άλλο τα παιδιά γενικώ δεν πρέπει να του επιβάλλει ο γονιό ποτέ, νομίζω κατά τη γνώμη να, να κάνει αυτό που λέει ο γονιό. Ό,τι του αρέσει, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εσεί έχετε παιδιά, Έχουμε παιδιά. Γι' αυτό και μιλάω, Έτσι. Το ακούω στη φωνή σα. Η γη μου παίζει έναν 40 νεκρό και ένα γιορτή. Μόλι το διαλέξανε, χωρί να επιβάλλω κάτι. Όπως και εγώ, βέβαια. Η δισκογραφία όμως έτσι, όπως έχει εξελιχθεί, αφήνει χώρο για την ελληνική παραδοσιακή μουσική να υπάρχει. Και μάλιστα όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να έχει και τη θέση που της αξίζει. Ναι, και τη θέση που της αξίζει δεν την έχει σήμερα, γιατί, εντάξει, άλλα προθούν, άλλο είδος μουσική προθούν. Κοιτάξτε, εγώ, εγώ το έχω καταφέρει, να το το θεωρή, δεν θα σας πάλι να ψω το θεωρή, γιατί εκτός από το παραδοσιακό, οι μου παίζω και παραδοσιακά, παίζω και τα έντεχνα, παίζω και τα σητάτες και τα πάντα. Αυτό το έχω καταφέρει και θα που θέλω γι' αυτό. Γι' αυτό δεν είναι σήμερα όμως οι, οι άλλοι συναδέλφοι, δεν τους δίνεται η δυνατότητα να, να το κάνουν αυτό. Και αυτό δεν είναι τόσο καλό βέβαια. Γιατί δηλαδή δεν μιλάω μόνο για μένα, πρέπει να είναι γενικός. Πιστεύετε πως το ελληνικό κράτος βοηθάει τη διατήρηση τη παράδοση παίζει δηλαδή το δικό του το μέρος στην όλη ιστορία, βοηθάει τους μουσικούς. Ναι yeah, κοίτα, νομίζω όχι. <laughs> νομίζω όχι. Γιατί έπρεπε να το έχει κάνει πρώτα πολλά από μένα. <laughs> Οπότε δεν το κάνει. Σταδιακά μας δίνουν και δουλειές και τέτοια, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος να είπω αυτό. Εμείς δίνουμε πιο πολλά. Πάντω όπω και να έχει, με τη βοήθεια του κράτου ή χωρί τα τελευταία χρόνια με τη δουλειά σα κοντά σε σημαντικού συνθέτε όπω ο Βαγίληση και ο Θεμάτη Πανουδάκη, αλλά και πάνω στο έργο άλλων κλασικών, όπω ο Μίκη Θεωράκι και ο Μίμης κλαίσε, έχετε δώσει μια νέα διάσταση στο έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, ο Αγέλισ. Τι λοιπόν σα οδήγησε στο να ερμηνεύσετε τι μουσικέ άλλων σύνθετων με το δικό σα στον τρόπο, βέβαια. Αυτά τα κούσματα, εγώ τα είχα πριν ακόμα βγουν στη δουλειά κανονικά. Κανονικά, ούτε στα πανεγκύρια δεν είχα βγει, δηλαδή. Και τα είχα μέσα μου, και κάποια στιγμή ήθελα να παίξω αυτό το είδο. Και έτυχε, ήμουν τυχερό και έκανα αυτέ τι συνεργασίε. Και του ευχαριστώ, δηλαδή, γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και μεγάλη αγάπη μεταξύ μα. Πριν αρκετά χρόνια, καταφέρετε με το Κλαρίνο πραγματικά να μιλήσετε κατευθείαν στη ψυχή του Έλληνα ερμηνεύοντας αυτό το μεγάλο έργο του Σταμάτη του Σπανουδάκη, «Τα πέτρινα χρόνια». Μιλήστε ε. μας λίγο για τη συνάντησή σας με τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία. Συνεργασία έχει γίνει πριν τα πέτρινα χρόνια, πιο παλιά αγώνη με τον Σταμάτη, γιατί προηγήθηκε ένα δίσκος τότε με «Εδώ κάτι συμβαίνει» ο τίτλος, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Βεβαίως. Εδώ κάτι και μετά ε, το τα πέντερα χρόνια και μετά ο Λυκή Μουέρ, μετά Αλέξανδρος και πολλά άλλα. Πάντω αν γνωρίζω καλά την ιστορία, ο Σταμάτους Πανουδάκης δεν είχε αρχικά υπόψη του να ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό με κλαρίνο. Πώ λοιπόν έγινε και τελικά το ακούσαμε με το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. Ε, κοίταξε να δεις, όχι είχε υπόψη, δεν, υπόψη δεν είχε. Απλά εγώ ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά με κάποιον με κάποιον με μαέστρο, με κάποιον, σύντατη, σύντατη, σύντατη, σύντατη, σύντατη. Mm -hmm. Αλλά δεν γνώριζα το σταμάτη. Και ήμουνα. γιατί η Ιταλίνη ήταν σαν φίλη η Ελένη. και να συνεργαστεί και έλεγα στην Ελένη να βρω κάποιον να κάνω τη δουλειά. Και έτσι συναντηθήκαμε με τον Γκοζίδαν το Αυτό έγινε δηλαδή στο. το Μάλιστα. με τι συναντήσει λοιπόν των ανθρώπων, τι ανθρώπινε συναντήσει, γράφεται ιστορία πολλέ φορέ και εσένα. Έτσι, έτσι. Τι είναι αυτό, λοιπόν, που έκανε την ερμηνεία σας στα πέτρινα χρόνια να αγαπηθεί τόσο πολύ από τον κόσμο. Να σας σημειώσω εδώ ότι όταν είχε έρθει ο ο Πανουδάκης πέρυσι εδώ στο Λονδίνο και ερμήνασε βέβαια τα πέτρινα χρόνια, ήταν από τα κομμάτια τα οποία ο κόσμος καταχειροκρότησε πιο πολύ. Ε, κείτε, αυτό το κομμάτι είναι τόσα χρόνια τώρα και νομίζω ότι βγήκε χθε. δηλαδή ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ οτι Όμως ο κυκοφόρης εχθές. Έμενε αυτο Δεν είναι μόνο η μουσική. Ήταν και η ταινία, η Βουλγαρή τότε. Και εντάξει, το αγάπησε πάρα πολύ και την ταινία και τη μουσική ο κόσμος. Κύριε Σαλέα, πιστεύετε πως γνωρίζετε πλέον τα πάντα σχετικά με το Κλαρίνο ή σας επιφυλάσει ακόμη οι εκπλήξεις. Το σπουδάζετε ακόμη? Ναι. Πάρα, πάρα ποτέ. Δεν σταματάνε τα βανειρά. Δεν σταματάνε. Φαντάσουμε ότι και αυτέ οι κρυμμένες εκπλήξεις είναι ακριβώς που κάνουν το όλο ταξίδι σα ενδιαφέρον. Ε, Όχι και κάτι τα έχουμε. <laughs> και κάτι κάνουμε. Σίγουρα αυτό. Πολύ ωραία. Προσπαθούμε, μ... κοίταξε, ουδείς, ουδείς τέλειος. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάθε μέρα που ζούμε να Έτσι. Ένα δεν είναι τέλειος. Έτσι. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τελειώ, χωρίς, ε, το λέω και το πιστεύω, το λέω όλα γι' αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί πραγματικά πρέπει να ζει αποζητώντας κάτι καινούριο, μια, ένα καινούριο κομμάτι γνώση, οτιδήποτε και να κάνεις όσο μεγάλο και αν είσαι και όσα πράγματα και να έχει κατακτήσει. Έτσι δεν είναι. Όχι, δεν είμαστε μεγάλο, εγώ τώρα αρχίζω να μαθαίνω. <χω> ε, το πιστεύω αυτό που λέω. Είναι δηλαδή Πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Ε. Ας μιλήσουμε λοιπόν να στάσουμε στο σήμερα και ας μιλήσουμε για την εμφάνισή σας στον Πάρπικαν το ερχόμενο Σάββατο στις 7:30. και Πώς έγινε αυτή η πρόσκληση για να έρθετε να σας ακούσουμε και εμείς εδώ. Αυτή η πρόσκληση έγινε ε, από ένα φίλο και ε, τώρα τον Πάρη ε, και μου έγινε αυτή την πρόσκληση και είπαμε το ναι. Ε, θα είμαι και θα είμαι, θα είμαι στους, και θα είμαι στις εδώ πέρα πάλι Όπω γίνεται ακριβώ εδώ, θα είμαι στην Κομματινή μεθαύριο τη 31. Και από εκεί θα φύγουμε για Λονδίνο. Γίνονται πάμε σε συνέχεια στι συναυλίε Τέβε. Οπότε είναι καλή συνεργασία και μου ζήτησε. Ε, τώρα εδώ το, το κομμάτι θέλετε να μάθετε το τι θα υπάρχει στη συναυλία. Γιατί. Να κοιτάξω. Εγώ που θα, θα παρουσιάσω από, από όλε τι συνεργασίε που έχω κάνει. Mm -hmm. Ο Σαράντη θα πει παραδοσιακά και έντεθεν. Και η Αθηνά πάλι το ίδιο. Mm -hmm. Που είναι εξώρετη τραγουδίστρια, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και αυτή. Πραγματικά. Και η γνώρισα ήρθε και στην Αθήνα και τη γνώρισε των αδερφό μου τον Σαράδη. Και βέβαια θα είναι και το παραδοσιακό. Αυτό θα είναι όλη η συναυλία. Πολύ ωραία. Περιμένουμε με ανυπομονησία να σα ακούσουμε και ζωντανά κύριε Σαλέα. Πραγματικά το λέω αυτό. Με τι άλλο ασχολείστε. Α, καλύτερο, να είστε καλά. Με τι άλλο ασχολείστε λοιπόν αυτόν τον καιρό. Ετοιμάζετε κάποια καινούργια δουλειά δισκογραφική. Αυτόν τον καιρό κάνω λαϊκό το δίσκο του Ζαράδη. Mm -hmm. και έχουν και ένα ντουέτο μαζί με το Χρυστοδουλόπουλο το μάκι Μάλιστα Ο τη αυτοί σας βλέπουν παρακέστω μου έχεις κυκτοφορήσει αυτό μετά αρχίσω να κάνω δικά μου <laughs> όχι στρικά, δηλαδή Συναυλίες ετοιμάζετε για αυτό το καλοκαίρι? Ναι, ναι βεβαίως Θα ζωσω όλη την Ελλάδα και εξωτερικό Κύριε Σαλέα θα ήθελα να σα ευχηθώ κάθε επιτυχία στην παρουσία σα στη σκήνη του Πάρπικαν το ερχόμενο Σάββατο Και σε σα. Σα ευχαριστώ πολύ να είστε πάνω όλα. και εσείς το ίδιο. Πάντα να είστε χαρούμενος, πάντα να μαθαίνετε πράγματα για το Κλαρίνο και να έρχεστε μετά σε εμά και να μας τα μαθαίνετε και εμά. Είμαστε εδώ και σα παρακολουθούμε πολλά χρόνια. σας ταυμάζουμε από μακριά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας δίνετε ευχαριστώ. μέσα από τη μουσική. Ευκαιρία. λοιπόν Βεβαίω, θα χαρώ πολύ. Να είστε πολύ. καλά, εύχομαι και κάθε επιτυχία, ό,τι επιθυμείτε. Επίση, να είστε καλά, σα περιμένουμε. Καλά. Γεια σα. Καλό απόγευμα. Εσύ, Γεια χαρά. Φίλε και φίλοι, στην απόψηνή εκπομπή, με χαρά επίση φιλοξενούμε μία ιδιαίτερα όμορφη νέα φωνή που το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθεί στο πλευρό του Βασίλη Σελέα. Η Αθηνά Ανδρεάδη έκανε πρόσφατα το πρώτο τη δισκογραφικό βήμα με το Breathe With Me, μια συλλογή από τραγούδια που αγαπήθηκαν από τον κόσμο από την πρώτη στιγμή. Μια φωνή διακριτική μαζί και εκφραστική που πατάει γερά πάνω σε ελληνικά χνάρια, αντικατοπτρίζοντα όμω τι πολλέ επιρροέ που η Αθηνά φέρει μέσα τη. Γεννημένη στο Λονδίνο από Έλληνε γονεί, έχει περάσει τη μισή ζωή τη εδώ και εδώ ανοίγει τώρα τα φτερά τη με τη μουσική και τα τραγούδια τη. Αθηνά, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για τη σημερινή ευκαιρία να τα πούμε με την ευκαιρία τη ευγάνησή σου δίπλα στο Βασίλη Αλέα. Σε καλωσορίζω λοιπόν στον Ελληνικό Σταθμό του Λονδίνου. Πώ είσαι. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι λοιπόν που είσαι στην παρέα μα σήμερα. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώσε μια μεγάλη περιοδεία σε πολλές πόλεις της Αγγλίας, μια περιοδία που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Πώς ήταν λοιπόν για σένα αυτή η εμπειρία? Ήταν τρομερή. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Ε, είναι, είναι άλλο πράγμα το να καταγράψεις ένα έργο σε ένα δίσκο, μια χωγράφηση, και αλλιώ είναι να, να πηγαίνει τη μουσική σου από μέρο σε μέρος και να βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Και πιστεύω ότι δημιουργείται σχεδόν ένα καινούριο πράγμα. Δηλαδή, και την ώρα, κάθε φορά, κάθε βράδυ ήταν εντελώ διαφορετικό. Και κάθε βραδιά γεννιόταν, α πούμε, ένα καινούριο έργο, κατά κάποιον τρόπο. Δεν είναι όμω η πρώτη φορά που έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο. Είναι κάποια χρόνια που ξέρω ότι τραγουδά. Έρχεσαι πολύ συχνά σε επαφή με τον κόσμο. Απλά αυτή τη φορά ήταν η πρώτη φορά που είχε μια ολοκληρωμένη δουλειά να παρουσιάσει σε αυτού του ανθρώπου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα ολοκληρωμένο δίσκο και ήταν πολύ συγκινητικό, πραγματικά πολύ συγκινητικό το πώς αντέδρασε ο κόσμο, πώς, πώς, πώς πολλοί από αυτούς είχαν έρθει και πέρσι να με δουν, πολλοί ήρθαν πάνω από μια συναυλία ε, και ήταν, ναι, ήταν πολύ, πολύ Πιστε, ιδιαίτερα πολύ όμως. Πιστεύεις ότι η διαφορά αυτή τη φορά ίσως να είναι ότι τα τραγούδια είναι δικά σου? Αντί, α πούμε, επανεκτελέσει τραγουδιών παραδοσιακών, κομμάτων που γνωρίζει ο κόσμο. Δηλαδή, εδώ έρχεσαι με το δικό σου το... το υλικό, το οποίο γράφει απάνω Αθηνά. Σίγουρα το να τραγουδά το δικό σου υλικό και να βλέπει τον κόσμο να μπαίνει μέσα στου τοίχου σου και να αντιδράει το δικό σου υλικό είναι, να... Να... Να σου σου υλικό είναι... είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Αν και πέρσι, στην περιοδία που κάναμε πέρσι, τραγουδίσα πάλι και δικό, δικό μου ρεπερτόριο. Και ένα κομμάτι μόνο ήταν ε, παραδοσιακά ελληνικά, τα οποία τερμινεύαμε με έναν δικό μου τρόπο. Οπότε, πάντα, πάντα τα τελευταία χρόνια, τέλο πάντων, ε, κάνω ένα συνδυασμό των δύο. Απλά με το πέρασμα του χρόνου, όλο και περισσότερο ε, έγραφα περισσότερο στα αγγλικά. Και άρχισα να ανακαλύπτω ε, πώ και πού οι δύο μου πλευρέ, α πούμε, η ελληνική μου πλευρά και η αγγλική, ε, πώ και συναντιούνται μαζί, ας πούμε, μέσα σε έναν κόσμο που είναι αυτός ο δίσκος. Ξέρεις, αυτή η διπλή ιδιότητα, αυτό, αυτό το πάτημα σε δύο διαφορετικά στερεόματα, mm -hmm. φαίνεται πραγματικά μέσα από τη μουσική σου. Πόσο, λοιπόν, δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να κουβαλάει δύο πολιτισμούς και να προσπαθεί να εκφραστεί με, τον δικό του, με το δικό του στίγμα. Είναι... είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πάρα πολύ όμορφο. Είμαι πολύ τυχερή, ε, που μπορώ και ε, μεγάλωσα δίγλωση και με, με έναν τρόπο που μπορώ και καταλαβαίνω και τους πολιτισμού. γιατί γεννήθηκα στην, στο Λονδίνο μετά ε, μεγάλωσα για κάποια χρόνια στην, στην Θεσσαλονίκη και ξαναεπέστρεψα εδώ πέρα οπότε ζω περίπου τη μισή μου ζωή εκεί και τη μισή μου ζωή εδώ και αυτό το πράγμα ήταν φυσικό να βγει και στη μουσική γιατί στο κάτω κάτω η, η μουσική ε, και ο στίχος είναι ε, ένα τρόπο έκφρασης, το τι είσαι πραγματικά. Και ένιωσα ότι το να κάνω μόνο το ένα ή μόνο το άλλο δεν θα ήταν πραγματικά αυτό που είμαι. Δεν θα σε κάλυπτε, δεν θα με κάλυπτε. Ναι. Ενώ έτσι νιώθω ότι α πούμε τώρα σιγά σιγά ε, ανακαλύπτω κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή πώ συναντιούνται. Αισθάνθηκε πολύ υπερβολικά Αγγλίδα στην Ελλάδα και υπερβολικά Ελληνίδα στην Αγγλία. Ε, το. Το ότι ταξιδεύω και ζω και στι δύο χώρε με κάνει να βλέπω και τα θετικά και τα αρνητικά κάθε χώρα. Mm. ίσω λίγο πιο καθαρά από ότι θα. αν κανεί ζούσε μόνο στη μία χώρα. Δηλαδή, όταν, εμ... νομίζω ότι ανοίγει περισσότερο το μυαλό σου και βλέπει πιο καθαρά κάποια πράγματα. Και έτσι εκτιμά περισσότερο και τι δύο χώρε. Πιστεύει, να σε ρωτήσω σε προσωπικό επίπεδο, αν έμενε μόνο στην Ελλάδα ή αν έμενε μόνο εδώ, πιστεύει ότι θα αισθανόσασταν ολοκληρωμένοι ω άνθρωποι. Όχι, νιώθω ότι χρειάζομαι και τα δύο. Χρειάζομαι και τις δύο χώρες για να νιώθω ολοκληρωμένη. Ε, Χωριστάω στην Ελλάδα πάρα πολλά. Είναι η πατρίδα μου, είναι η μάνα μου, είναι, ε, είναι οι ρίζες μου. Α, απ' την άλλη όμως αν δεν είχα ζήσει στο Λονδίνο τα χρόνια που είχα ζήσει δεν θα ήμουν αυτή που είμαι και δεν θα είχα τον αυτό μου με τον ίδιο τρόπο. Οπότε και οι δύο χώρες κάπως αλληλοσυπληρώνουν. Η ε, μία ε, την άλλη, σε μένα τουλάχιστον. Ξέρετε, να κάνω αυτή την αναφορά και θέλω να το συζητήσουμε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι εκεί έξω, ο οποίο βρίσκεται ακριβώ εκεί που βρίσκεσαι και εσύ. Δηλαδή, ότι δεν ανήκουν σε μία κουλτούρα εντελώ, ε, βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα και χωρί το ένα από τα δύο κομμάτια τη εικόνα, δεν θα μπορούσαν να είναι ολοκληρωμένοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να το ακούει κανεί αυτό και από έναν μουσικό και να βρίσκει και μία καταγραφή αυτού του γεγονότο μέσα στη μουσική του. Ναι, είναι, είναι πραγματικά μια ευχία, αν μπορεί να το δεις έτσι. Και να δεις ότι μπορεί να δεις και να παίρνει και να διδάσκεις και απ' τα δύο, από δύο διαφορετικές πλευρές, ας πούμε, από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Ε, είναι είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Το Breathe With Me δέχτηκε εκπληκτικέ κριτικές από τον χώριο τύπου, που αγκάλιασε πραγματικά τα τραγούδια και την ερμηνεία σου με έναν τρόπο νομίζω εντυπωσιακό για ένα νέο καλλιτέχνη και μάλιστα Έλληνα οι προσδοκίες λοιπόν που δημιουργούνται μετά από αυτή την πρώτη γνωριμία του κόσμου και την τόσο καλή υποδοχή, σε βαρένουν είναι πολλές αυτές οι προσδοκίες για ένα νέο άνθρωπο? Ε, δεν, δεν το σκέφτομαι έτσι, δηλαδή δεν... Το ότι εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθινό και ειλικρινές για μένα. Και... Αν αυτό άρεσε ή πόσο άρεσε και αν άγγιξε κάποιους ανθρώπους, με χαροποιεί πολύ, αλλά δεν, δεν ξεκινάω από εκεί. Δεν ξεκινάω, δηλαδή, ποτέ μου δεν ένιωσε ότι έπρεπε να κάνω κάτι γιατί κάποιος περίμενε να το κάνω. Το έκανα γιατί ένιωθα την ανάγκη να εκφραστώ. Ήταν μια ανάγκη, ας πούμε. Από εκεί ξεκινάει. Από τα πρώτα σου βήματα, τραγούδησε και παραδοσιακά κομμάτια όπω το στι Πικροδάφνη τον, τον Ανθό και το Τσιβαέρι. Κομμάτια δηλαδή κλασικά και ερμηνευμένα από φωνέ με μεγάλη παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμα και μεγάλη ιστορία. Πόσο δύσκολο ήταν λοιπόν το εγχείρημα για ένα νέο κορίτσι σε μια ξένη χώρα να προσεγγίσει τέτοια σημαντικά κομμάτια τη παραδοσιακή μουσική, ε, Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί <laughs> έχω ακούσει πολλά πράγματα και αντιδράσει ε, του κόσμου. Ε, ένα από τα ωραία πράγματα στις συναυλίες ήταν ότι μετά ε, έβγαινα και, γνω... και στην αυτή την περιοδία και στην προηγούμενη που έκανα ε, βγήκα και γνώρισα τον κόσμο ε, του μίλησα ή κάποια CD κτλ δηλαδή υπήρξε ένα feedback ε, μετά την, τη συναυλία και αυτό ήταν πολύ όμορφο, γιατί έμασταν πολλά πράγματα ας πούμε και πιο, παρόλο που φυσικά ό, και όταν είσαι στη σκηνή παίρνει μια ενέργεια και μια αντίδραση πολύ έντονη ε, ε, αλλά και Πιο συγκεκριμένα. Και η αντίρρηση του κόσμου ήταν ας πούμε, ότι ο τρόπο με τον οποίο τραγούδησα το τα παραδοσιακά του έκανε να, ίσως, να ανακαλύψουν και να έρθουν πιο κοντά σε κάτι που ίσω από άλλε ερμηνείε δεν το είχαν. Δηλαδή η δική μου η προσέγγιση ίσω άνοιξε. Το ότι είναι μια δική μου ιδιαίτερη προσέγγιση άνοιξε εμ, και πήγε αυτή τη μουσική σε ένα, ένα κρατήριο που ίσω πιθανό να μην την είχε ακούσει ποτέ ή και να την είχε ακούσει ίσω δεν την είχε νιώσει με τον ίδιο τρόπο. Καταλαβαίνω τι λε. Yeah. ήταν αυτή και ακριβώ η επόμενη ερώτησή μου. Ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύει ότι η ελληνική παραδοσιακή μουσική μέσα από ένα τρόπο μεταφορά τη, σαν τον δικό σου, α πούμε, mm -hmm. αν λοιπόν η παραδοσιακή μουσική έχει χώρο στα ακούσματα των σύγχρονων νέων παιδιών, δηλαδή τη δική μα γενιά. βέβαια. Τι είναι αυτό που την κάνει διαχρονική, λοιπόν, και όχι μόνο διαχρονική, αλλά να μπορεί να περνάει και να ξεπερνάει τι γλώσσε, του κωδικού, τι συνθήκε τη κάθε εποχή. Γιατί είναι μια μουσική που έχει περάσει από πολλούς ανθρώπους, έχει δοκιμαστεί με πολλούς τρόπους, είναι μια παράδοση προφορική, κατά κάποιον τρόπο. Ε, και τι έχει δοκιμαστεί, είναι, είναι αλήθειες διαχρονικές. Και γι' αυτό κι εμείς αντίστοιχα είμαστε μέρος της ιστορίας <χω> και κάνοντας, δίνοντας, αλλάζοντας ίσως κάποια πράγματα, δίνοντα βέβαια πάντα με σεβασμό και κατανοώντας την παράδοση, αλλά Δίνοντα κάτι δικό μα, ένα μικρό λιθαράκι, ίσω προσθέτουμε κάτι σε αυτή την προφορική παράδοση. Βεβαίω, νομίζω ότι η δική σου γενιά τουλάχιστον προσθέτει ένα, παρα, ένα παρακάτω βήμα σε αυτά τα τραγούδια. Βοηθάει δηλαδή στο να παραμείνω αυτά τα τραγούδια και ο κόσμο να τα μάθει καινούριε γενιέ. Και αν κάνετε δουλειά καλή, τότε να τα αγαπήσει κιόλα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Πάντω, στο, στο Breathe With Me είχε την ευκαιρία να δουλέψει με έναν εξαιρετικά ο Έλληνα συνθέτη και μουσικό, τον Γιώργο Τον Ανδρέου. Mm -hmm. Ενώ το Σάββατο θα σταθεί δίπλα στον του Σαλέ στη σκηνή του Πάρβικαν. Πώ αισθάνεσαι λοιπόν που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα βρίσκει ανθρώπου τόσο σημαντικού να πιστεύουν στο δικό σου το όραμα, Είναι τρα... πραγματικά φοβερά συγκινητικό. Ο Γιώργο Ανδρέου είναι ένα εκπληκτικό άνθρωπο. Ένα φοβερά ταλαντούχο άνθρωπο. Με έχει βοηθήσει απίστευτα. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που δούλεψα μαζί του. Ε, Πίστευε. Ξεκινήσαμε, βρεθήκαμε αρχικά ε, γιατί ξεκινήσαμε με μια δουλειά δική του. Ε, και εκεί σε κάποια τραγούδια, ε, μάλλον κάποιες μουσικές που είχε γράψει ε, πάνω σε ελληνική πλήση και είχε, ε, είχαμε συναντηθεί έτσι για να τραγουδήσω στα, τα, τα κομμάτια ε, και τελικά εκεί στις πρόβες όταν άκουσε τα δικά μου κομμάτια ε, μου είπε ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνω το δικό μου δίσκο πρώτα ότι θα πρέπει να συγκεντρωθώ δηλαδή, στο, στο δικό μου υλικό, να βγάλω από μέσα μου αυτό που πρέπει να βγει σε εκείνη την χρονική στιγμή. Και έτσι το project μα πάνω στο δικό του υλικό θα γίνει κάποια, κάποια στιγμή. Αλλά συγκεντρωθήκαμε στο, στο δικό μου υλικό και μετά του ζήτησα να ασχοληθεί περισσότερο. Ενώ αρχικά ήταν πιο πολύ σαν παραγωγό, συμπαραγωγό ε, σε ένα μέρο του υλικού. Τελικά έγινε συμπαραγωγό μου σε όλο το υλικό. Κάπω έτσι τέλο πάντων ξεκίνησε. Μάλιστα. Και έμαθα πάρα πολλά κοντά σε τον άνθρωπο, φυσικά. Όπω μπορεί να καταλάβει, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία. Ε, ήταν και πολύ όμορφο το ότι στην Ελλάδα, γιατί ηχογραφήσαμε και στην Αθήνα και στο Λονδίνο το δίσκο. Και ήταν φοβερό το πώ ήρθανε και οι Έλληνε και η ξένη μουσική μαζί. Mm -hmm. Και πώ μάθανε κιόλα και από τον άλλον. Και, στα, και από τα όργανα και από τον τρόπο που. και σαν γλώσεις, και σαν κουλτούρα και σαν μουσική. Και είχα επίση την τύχη να βρέψω με εκπληκτικού μουσικού και από τι δύο χώρε. Οι μουσικοί μεταξύ του ε, γνωρίστηκαν πρόσφατα και για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να γνωρίζονταν χρόνια. <laughs> τι είναι αυτό λοιπόν που έχουν κοινό, Πού είναι αυτό ο κοινό τόπο νοορυμία μεταξύ των μουσικών γενικά, Είμαστε εμεί, αλλά είναι και κάτι μεγαλύτερο. Είναι κάτι που ζει σε όλου μα μέσα. Και όταν ίσω το αναγνωρίζουμε ένα τον άλλον. Αυτό το πράγμα, αυτό το φως, αυτή την αλήθεια, δεν ξέρω πώς θέλει να το πει κανείς. Είναι πολύ συγκινητικό και βγαίνει κάτι που σε κάνει να νιώσω τον άλλον τον ξέρεις χρόνια. Επίσης είναι μεγάλη μου τιμή που με κάλεσα να τραγουδήσω με τον Σαλέα. Είναι ένας, ό,τι και να πω είναι λίγο, ένας ε, σπουδαίος, σπουδαίος ε, μουσικός. Και θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθώ στο Βάρμικαν μαζί του. Ε, σαν guest, να τραγουδήσω κάποια πράγματα. Ε, να βρεθούμε μαζί και σε κάτι παραδοσιακό και σε κάτι δικό μου. Μουσικά και. Α, θα πείτε μαζί και κάτι από τον δίσκο, το δικό σου. Ναι, σκεφτόμαστε να πούμε και κάτι. κάτι μαζί. Θα μα το κρατήσει έκπληξη, φαντάζομαι. Ε, ναι. <laughs> Μάλιστα Δηλαδή θα βρεθούμε μαζί και θα βρεθώ μαζί του ως ιδιότητα τη τραγουδίστης Αλλά και ως τραγουδοποιός, ω θέατρια Πάρα πολύ όμορφα η... η βραδιά ακούγεται πάρα πολύ υποσχόμενη Φέβεις. Βεβαίως <laughs> Αλίμονο Φέβαια. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν και είναι ακαδημαϊκή ερώτηση ναι, Τι ονειρεύασαι για το μέλλον Τι τολμάει να είναι προσδοκία στο ξεκίνημα αυτού του δρόμου Όταν το ξεκίνημα έχει υπάρξει τόσο πολύ όμορφο Θα ήθελα να συνεχίσω να. να μάλλον, θα ήθελα να μπορώ να έχω τη δύναμη να, να είμαι ειλικρινή μέσα από το στίχο μου και μέσα από τη μουσική μου. Ε, γιατί θέλει, κάποια, θέλει να κοιτάς τη ζωή σου έτσι κάπως και ανοιχτά και αληθινά και να παραδέχεσαι τι αδυναμίες σου. Γιατί πιστεύω ότι μόνο τότε μπορεί να είναι η μουσική αυτή που θα μπορεί. Και, και η μουσική και ο στίχος να, να αγγίξουν με άλλους ανθρώπους, να, να του πούν και αυτούς μια αλήθεια. Αλλά μ, θέλω να, να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να πειραματίζομαι, να παίζω με... να έχω πάντα την, την τύχη και την, την τιμή να δουλεύω με τόσο εξαιρετικού μουσικούς και να, να παίζω σε όμορφους χώρους και φυσικά να μπορώ να επικοινωνώ με του ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και νωρίτερα, συνδημιουργούν κατά κάποιον τρόπο εκείνη την ώρα με μέσο της παρουσίας τους και τη ενέργεια τους, ε, δημιουργούν και αυτοί, ε, αυτή την εμπειρία που νιώθω στο όταν είμαι στη σκηνή. Και είναι, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Φίλε και φίλοι, κοντά μας απόψε είχαμε τον Βασίλη Σαλέα και την Αθηνά Ανδράδη. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους εδώ στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, όπως και εσάς για την ακρόαση. Να περάσετε όμορφα το βράδυ του Σαββάτου στο Μπάρπικαν. Από τον Μιχάλη Γερμανό, καλό απόγευμα. Σάββατο, 2 Ιουνίου. Ο δεξιοτέχνης του Κλαρίνου, Βασίλης Αλέας, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Πάρπικαν. Μαζί του, ο Σαράντης Αλέας. Και η Αθηνά Ανδρεάδη. Μια περιήγηση στην ελληνική μουσική με το κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα. <ΣΣΣ> Εισιτήρια από 10 λίρες στο box office του Barbican. 0845 120 75 33